Και κύριοι, ο κόσμος που με σκόνη δεν μπλάστηκε σκονίζεται όπως περνούν τα χρόνια. Φθύρεται και σαν στολή παλιώνει. Στα αστέρια οι άνεμοι σαν σκόνη των σκορπούν. Με σκόνη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 Θέλω να πω ότι θα ξαναχρησιμοποιήσω Πάλι σε παρλάτα Πάλι ηχογραφημένη η ερήμη τη, Τη φωνή της Μάνιας Παπαδημητρίου Για να σηματοδοτήσω Το πέρας ενός μεγάλου εμβολίμου Που αρχίζει Με τη σημερινή εκπομπή Διακόπτοντας Τον κύκλο των εκπομπών περισάτυρας Γιατί όντως Η ροή των εκπομπών περισάτηρα Έπρεπε σε αυτό το σημείο Να ανακοπεί Καταρχά για εσωτερικούς λόγους. Διότι, προσπαθώντας να κάνω ένα πείραμα, στην αρχή με ένα μικρό μίμο στα όρια της μοντερνιτέας, βαθύτατα, κωμικό, εάν κανείς γελάει με τέτοια πράγματα, και έπειτα εστιάζοντας εναλλάξ τις δύο εστίες στην σατυρική και στη λυρική, έτσι ώστε να δημιουργήσω ένα είδος σύγκρουσης, οδήγησα στα όρια του το εγχείρημα, και ήθελα να καταδείξω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ποιο είναι πάντα το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, για κάθε σατυρικό που δεν προσέχει αναπάσα στιγμή που πατάει και πόσο λεπτός είναι ο πάγος εκεί που πατάει, μπορεί να είναι η ναρκισιστική διολίστηση. <ΣΣΣΣ> ο ρόλος του τιμητή και του εξυλαστήριου ένα εναλλάξ μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ένα είδος πυρουέτας μπροστά στον καθρέφτη σου. Έτσι θέλησα να δώσω ένα δείγμα αυτής της ακραία αυτοδιακομόδησης και το άφησα για λόγους προφανής να διολυστήσει μέσα στους τίτλους. Και μακάρι να ήταν αυτός και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θα ανέκοπτα τις εκπομπές. Όμως υπάρχει άλλος λόγος ο οποίος συσχετίζεται με το ότι όπως και αν δουλεύουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, υφιστάμεθα, και ω πολίτες Αναπάσα στιγμήν στιγμή αδιαλήπτος. Και σε αυτόν τον δεύτερο λόγο θέλω τώρα να μετατοπίσω την έμφαση. Η ίδια η πραγματικότητα, όλο ένα συχνότερα, φαίνεται να καταβυθίζεται και να πνίγεται μέσα σε ένα μάγμα κωμωδίας, το οποίο όμως με ηλικιώδη πια επιτάχυνση παγώνει και γίνεται εφιάλτης. Αυτό συμβαίνει παντού και φαίνεται να είναι βούτυρο στο ψωμί των σατυρικών. Ταυτόχρονο όμως, η ίδια η δουλειά του διασπάται. Είτε γίνεται ένα σέρφιν πάνω στον αφρό των ημέρων, μια αναπαραγωγή δηλαδή τη κομμωδία δίχω σχόλιο, είτε σκληρή όπως όπω λέγαμε κι άλλε φορέ, σε ηθικισμό. Κι από τα δύο, προτιμώ με τεμφάσιο στο δεύτερο, όμω το προτιμώ ίσω είναι υπερβολικό, γιατί στην πραγματικότητα φαίνεται ότι καταναγκαζόμεθα προ αυτόν τον ηθικιστικό σπασμό, προκειμένου να διασώσουμε όση αξιοπρέπεια απομένει. Να δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό που λέω. Τι προάλλε, στα πολιτιστικά μιας εφημερίδας, διάβασε ότι ένας μεγάλος δήμος των Αθηνών θα κάνει πάλι ένα κύκλο εκδηλώσεων, τιμώντας κάποιους ανθρώπους του πνεύματος, στη χρουργούς αν θυμάμαι καλά, και όλα καλά και ωραία φυσικά, διότι ποιος δεν θέλει να σπαίνδουν οι δήμοι στο βομό του πολιτισμού, όμως τελείω τυχαία, λίγες σελίδε νωρίτερα, στο ίδιο εκείνο φύλλο, ένα σατυρικός αναφερόταν στον ίδιο δήμο Διαβάζω. Έγραφε. Τι συμβαίνει στον εν λόγω δήμου. Τι είδους περιπολίες εθελοντών πολιτών για τη φύλαξη της πόλης είναι αυτές που εξήγηλε ο δήμαρχος. Δεν υπάρχει εκεί η ελληνική αστυνομία. Δεν επαρκεί για να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Την νόμιμη αστυνόμευση. Και τι πάει να πει πιλωτικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δημοσίας τάξεω. Τι πάει να πει 150 εθελοντές οι οποίοι θα μαζεύονται κάθε βράδυ από τι 10 ω τι 5 το πρωί και θα περιπολούν, μάλιστα με ειδικά οχήματα, προς αποτροπήν εγκληματικών πράξεων και εξασφάλιση τη ασφάλεια των κατοίκων. Τι είναι αυτά. Τάγματα εφόδου, μελανοχήτονε και θεοχήτονε στην υπηρεσία τη δημοκρατία. Από πού και ω πού ένα πολίτη σαν και εμένα μπορεί να αστυνομεύσει έναν πολίτη σαν και εσά, επειδή θα δηλώσει εθελοντή στο Δήμο βγάζοντας το αποθυμένο μου και τα, λοιπά και τα λοιπά. προσπάθησα να επιβεβαιώσω την είδηση σε άλλη λοιπόν εφημερίδα λίγες ημέρες μετά διάβασα και το εξή. δεν την έχω μαζί μου σας το λέω απ' έξω ότι οι εν λόγω εθελοντές θα έχουν ασφάλιση θα έχουν έκπτωση 50% σε 100 καταστήματα του Δήμου του και κυρίως θα έχουν δωρεάν είσοδο στο θέατρο των βράχων. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι και μόνο για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στην τέχνη, έχει ένα κίνητρο για να φτιάξει φράικορψ. Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heizten sie die drei großen Oper. Ο ραγδαίο Εκφασισμό όλων των πτυχών του δημοσίου Βίου παίρνει ξανά τη η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά όπως έλεγε ο Πρίμο και μου αρέσει να επαναλαμβάνω όσο πιο συχνά μπορώ, συνέβη, άρα μπορεί να ξανασυμβεί. Ριζικά διαφορετικό και εν τούτη κατ' Συνέβη και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί υπό μορφή Βαϊμάρη ή άλλη πρωτότυπη, μεταμοντέρνα ενδεχομένω. Δεν ξέρω αν τα ελλείμματα ελευθερίας θα παράγονται κυρίως άτυπα και σε μηθριδατικές δόσεις. Πάντως μπορεί να ξανασυμβεί. Και ήδη φαίνεται συνθλιπτικό γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να εγκαταλείπει την διαστιακή έλλειψη, το παιχνίδι ανάμεσα στο σκόμα και στη σοβαρότητα και να συρρυκνώνεται στο κέντρο ενός ηθικιστικού κύκλου. Σε κανέναν δεν αρέσει ένα θρόμβος καταναγκαστική σοβαρότητα να ανακόπτει την ροή του χιούμορ του. Όμως, ούτε αυτό το δίλημα είναι πρωτότυπο. Πρωτότυπο θα είναι μόνον ο τρόπος με τον οποίο θα χρειαστεί να το αναδεχθούμε μες στο δικό μας παρόν. Και δεν τον ξέρω. Είναι καιρός να αναρωτηθούμε πόσο χιούμορ έπρεπε να αναστείλει ο Μπρέχτ και πόσο υποχρεωμένο για Βαθύτατης προσήλωσης στη δημοκρατία Ένιωθε να το αναστείλει Πριν καταλήξει να γράφει σχεδόν που ριτανικά. Πριν καταλήξει να γράφει Φεριπίν Θα το διαβάσω σε μετάφραση Μάριο Πλωρίτη Στην ίδια δε θα είναι και ένα άλλο ποίημα Που θα αξιοποιήσω στην μεθεπομένη εκπομπή Να γράφει το περίφημο ποίημά του Σε σκοτεινού καιρού. <ΣΣΣ> Δεν θα λένε τον καιρό που η Βαλανιδιά τα κλαδιά τη ανεμοσάλευε. Θα λένε τον καιρό που ο Μπογιατζής τσάκιζε τους εργάτες. Δεν θα λένε τον καιρό που το παιδί πετουσε βότσαλα πλατιά στου ποταμού το ρέμα. Θα λένε τον καιρό που ετοιμάζονταν οι μεγάλη πόλεμοι. Δεν θα λένε τον καιρό που μπήκε στην κάμαρα η γυναίκα. Θα λένε τον καιρό που οι μεγάλες δυνάμεις συμμαχούσαν ενάντια στους εργάτες. Μα δεν θα λένε ήταν σκοτεινή κερή. Θα λένε γιατί σοπέναν οι ποιητέ τους. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.